Κάζω οι συστρόμους πέρμα από πλέβα. Του <μπάμισα> το σούι. Είμαι σλάιμ, είμαι φίδι, πέζει να επιτεθώ. Του το σούι. <μπάμισα> το Είσε ρουφιάνα κατσαρίδα σηκωθεί για από εδώ. Πρήσε πατήσω και σα νεκρό. Αποσπάσματα από την τοποθέτηση του κυριάκου Βελόπουλου στο κοινοβούλιο. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί στα πρακτικά. Κάτι ήθελε να περιγράψει, κάτι ήθελε να πει. Και διάλεξε αυτέ τι λέξει για να γίνει πιο εμπιστευτώ, να χρωματίσει το λόγο του. Μπορεί και ο λογογράφο του να το έχει γράψει αν και νομίζω του ιδίου, φαίνεται. Εμόλο αυτό η, η ποιήση που ακούσαμε γιατί όλα όσα λέει ο Βελόπουλος στη Βουλή είναι ποιήση Αλλά εδώ είναι πιο ποιήση από την κανονική ποιήση ε, Λέξεις που δίνουν ε, ε, χρώμα ε, και λέξεις που δημιουργούν και εικόνες Σε αυτά είναι πάντα πάρα πολύ καλός Μοίραζα πακέτα όλη μέρα. Ήμουν on call. Πακέτα τα ανακοτικά. Πόδια μου πρισμένα σαν να πέρνανε εγούν στρολ. Άφησα τον Γιούτζι να προσέχει το κιλό Τα ανακοτικά. Τον έπιασα να κλέβει και του. Του μάμισα το σόι. Εσχρή Ο μπάρφο ο Μαροκινός είναι γνωστό, στη πάση αν πάτε έξω, είναι από του πιο καλού ποιοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο, να πάρει κάτι και η Ελλάδα. Είμαι smile, είμαι slime, είμαι φίδι, παίζει να επιτεθώ Δεν θέλω τον χρόνο μαζί σου, ήρθα να δω το χαρτί σου φέρε το πιστόλι στην τσέπη, πυροβόλα κι όπου πρέπει Ο Κυριακό Βελόπουλο. Από την αίθουσα του Κοινοβουλίου, το καταλάβατε από τον ήχο που ακούγεται από αυτή την αίθουσα. Εδώ διάβαζα στίχους από την τραπ μουσική, γιατί ψάχνουμε να βρούμε τα γιατί και τα διότι η νέα γενιά, η νεολαία και γενικώ ο πλανήτη. Αλλά στον πλανήτη θα έρθουμε σε λίγο. Η νεολαία δεν υπακούει, έχει ξεφύγει, πλακώνονται, έχουμε το bullying, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στα σχολεία, εντό, εκτό. στις οικογένειες, γενικώ ψάχνουν όλοι στο δημόσιο λόγο να βρουν τι φταίει, ώστε να το αλλάξουμε. Ο Βελόπουλος διάλεξε, επέλεξε να μας πει ότι φταίει η τραπ μουσική και διάβαζε στίχους για να αποδείξει ότι αυτά πρέπει να απαγορευτούν, να πει ότι πρέπει να απαγορευτούν και να αποδείξει ότι μια αιτία της απειθαρχίας των νέων, των Boyδων, είναι και η τραπ η μουσική. Θα έρθουμε σε λίγο και σε άλλες προτάσεις, Και σκέψει και παρατηρήσει, γιατί όλοι οι δημοσιολογούντε και άξια τέκνα της Νέα Δημοκρατία αγωνιούν για το που πάει η νεολαία. Έχουν φτιάξει μια κοινωνία ζούγκλα, ένα σύστημα που είναι ζούγκλα και ανησυχούν που ανάμεσα εκεί τα παιδιά, μην έχοντα καμία διέξοδο και καμία αξία παρά μόνο αυτή του κέρδου, κάνουν αυτά που κάνουν, πιστεύουν αυτά που πιστεύουν, τραγουδούν αυτά που τραγουδούν και σκέφτονται όπω σκέφτονται. Πριν πάμε και στου υπόλοιπου. να έχουμε την πυρκαγιά στην Κορινθία, να ακούσουμε για τα υπερτιμημένα δάση. Δύο παράγοντες γιατί δεν έχει πιαστεί αυτή η φωτιά. Το ένα εκεί δεν έχει βρέξει ούτε στα σταγόνα, είναι απόλυτη της ξηρασία παντού, είναι δύσβατα σημεία, πολύ δύσβατα που δεν μπορεί να επιχειρήσεις, δεν έχει δρόμου. Δεν έχει αντιπυρικέ ζώνες μέσα, δεν έχει δρόμους Είναι αυτά δηλαδή που συζητάμε χρόνια ολόκληρα. <συσοφίες> δάση παρθένα, παρθένα ατόφια δε. δάση, τα οποία δεν έχουν δρόμους δεν μπορεί να πει <συσοφίες> Τι να το κάνεις αυτό το δάσος <συσοφίες> Άχρηστο είναι. <συσοφίες> <Επειδή> Στην πραγματικότητα <συσοφίες> το δάσος αυτό μοιραία θα καεί. Τι να το κάνει αυτό το δάσο, Άχρηστο είναι. Για το αυτό το είναι. Έπρεπε κάποιο να τα πει επιτέλου με τα δάση. Μόνο προβλήματα, μόνο προβλήματα. Κι έγονται τα καλοκέρια. Αυσχολούμε δάσο έχουμε και πολλού. Ε τα μας πολλά Καίγονται και έγονται και είναι τα σπίτια και βγήκε ο Ένα δάσο που είναι πολύ μεγάλο, μεγάλο δάσο, απάτητο, παρθένο δηλαδή, που κάποιοι το βλέπετε χρήσιμο για το οξυγόνο μα ή δεν ξέρω γιατί άλλο, έστω και γιατί θέα. Πέρνα από την Εθνική και βλέπει ένα πράσινο βουνό, ωραίο, βαθύ πράσινο, μόνο που το βλέπει γεμίζουν τα πνευμόνια σου όπω λέμε, αέρα και δροσιά. Όχι, άχρηστο είναι. Αυτό είναι άχρηστο και θα καεί. Οπότε, εφόσον είναι άχρηστο, δεν πρέπει να ασχολούμαστε και με αυτό. Το κυβερνητικό αφήγημα το υποστηρίζουν άνθρωποι που είναι φάνταστοι πια. Δεν τους πιάνει κανεί, μπορούν να βρουν επιχειρήματα άπιαστα, εντελώ. Δεν μπορεί καμία φαντασία να διανοηθεί τέτοιου τύπου επιχειρήματα, παρά μόνο συγγραφή. Αλλά και αυτοί έχουν μείνει πίσω, γιατί ποιο θα σκεφτόταν να βάλει σε επιθεώρηση ότι άχρηστο είναι το δάσο, σα καίει. Ε, ο Δημήτρης Ικονόμου στην πρωινή εκπομπή το είπε. Και έρχεται ο Κικίλιας, που είναι υπεύθυνο για το άχρηστο δάσο. να μας πει να κάνουμε ε, κουράγιο, υπομονή και ψυχραιμία. Όπως φαίνεται, έχει δημιουργήσει αυτή η πυκάριά το δικό της μικροκλίμα. Στοιχείες αυτές έχουν πολύ μεγάλες χαράδρες, ρέματα, χούνε τις λένε οι πυροσβέστες, και γκρέμια και πολύ υψηλές ε, βουνοκορφές και όρους, ε, ε, όροι τα οποία δυσκολευόμαστε να τα ε, μπορέσουμε να τα ε, βάλουμε στο σημείο εκείνο το οποίο θέλουμε, με δασοκομάντο και πυροβεριστικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τι uh, επίγειε δυνάμει μα και του δασοκομάντο να φτάσουν στα βάθη αυτών των uh, ρεμάτων και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουμε με, με, με εγκαταστάσει την πυρκαγιά στο σύνολό του. Άρα χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται υπομονή ε, και χρειάζεται σωστή δουλειά, καθημερινή, δεν έχουμε σταματήσει, προκειμένου να αρχίσουμε να έχουμε κάποια στιγμή τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε. Υπομονή, κεγόμαστε. Όταν καίγεσαι, τι υπομονή. Βγαίνει ο Υπουργό και συστήνει υπομονή. Για μα εδώ, οκ, okay, είμαστε και μακριά. Και είναι και άχρηστο δάσο. Αλλά οι άνθρωποι που είναι εκεί, του συστήνει υπομονή. Καθόντουσαν δηλαδή και βλέπανε. Έχουν καεί και σπίτια. Έχουμε και νεκρού στη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Και βλέπουν τον Υπουργό να συστήνει ψυχραιμία. Γιατί να έχει ψυχρεμία όταν έρχεται η φωτιά, όταν καίγεται Όταν δεν φτάνουν τα αέρια μέσα, όταν οι επίγελες δυνάμεις δεν επαρκούν Όταν δεν έχει γίνει τίποτα για την άχρηστο αυτό το δάσος Καμιά προεργασία το χειμώνα την άνοιξη Και έρχεται και συστήνει ψυχρεμία και υπομονή Τι είναι ο COVID, πέντε μέρες θα περάσει και κάνει υπομονή Μια τυχία που ήρθε και κάνει υπομονή με το χρόνο θα ξεχαστεί και αυτό Και όμως το ακούσαμε από τον δημοσιογράφο να λέει ότι είναι άχρηστο δάσος. Από τον Υπουργό να συστήνει ψυχραιμία και υπομονή. Θα γυρίσουμε στι προτάσει, στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε οι μαθητιώσα νεολαία να μην είναι τετυμπόιδε και να μπουν στον δρόμο του, τον σωστό. Ο οποίο δρόμο ο σωστό είναι ο δρόμο του Χριστού, το καταλαβαίνει ο καθένα. Θα μα τα πει όμω καλύτερα από μένα η κυρία Κατερίνα Μονογιού, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία τη Κυκλάδες. Εμένα και στα 17 οι μου, οι με, με μαζεύανε. Και μέχρι τώρα, αν κάνω κάποιο λάθο. Λοιπόν έχει χαθεί αυτό Πρέπει λίγο να, να επιστρέψουμε Στις βάσεις μας Για πάμε και να, πάμε να και κάνουμε και ένα γύρο Που βέβαια. μπορεί κάποιοι άνθρωποι να με πούνε γραφική Έχει απομακρυνθεί και ο κόσμος Λίγο από αυτό που λέμε θρησκεία Καθόλου το γραφική το πιστεύω Καθόλου ίσα. Έχει απομακρυνθεί και ο κόσμος Λίγο από αυτό που λέμε θρησκεία. Ο Εμένα προς. και στα 17 μου οι μου με, με μαζεύανε και μέχρι τώρα. Από πού? Τι μαζεύανε. Και κυρίως από πού Τι μαζεύουν τώρα δηλαδή Τι κάνει κυρία Μονογιού, που γυρνάει Στη βουλή. Λογικό. Αν μάθει ένα γονέας Ότι είναι βουλευτής τη νέα Δημοκρατίας και λέει Αυτά που λέει πρέπει να πάει να την μαζέψει Η πρόνοια. Τι κάνει η πρόνοια Τι κάνουν οι γονείς. Πρέπει να έχουν ευθύνη Οι γονείς για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα Παιδιά. Και εδώ ε, Το έθεσε πλαγίος Είχε μια ενοχή στην αρχή ότι θα αντιπούμε γραφική, αλλά είναι ο οικογόνο και ο Δημήτρη που είχε πει: Άχρηστα, τα δάση πριν. Και λέει: Δεν πειράζει, λέει, Ήταν μια χαρά. Τα λε γιατί η λύση είναι η θρησκεία. Και να το εξειδικεύσουμε όλο αυτό, το κατηχητικό. Έχει απομακρυνθεί και ο κόσμο λίγο από αυτό που λέμε θρησκεία. Καθόλου γραφική. Το πιστεύω. Καθόλου. Καθόλου γραφική δεν σα κάνει αυτό που λέτε. Όπου γνωρίζω ότι είμαι θρήσκεο άνθρωπο. Βλέπαμε παιδιά, α πούμε, στη γενιά μου ακόμα και τώρα. Λέψε τα παιδιά ότι στην εμπαρχία πηγαίνουν και ένα κατηχητικό σχολείο. Υπάρχει αυτό της... Πάνε και μια εκκλησία την Κυριακή. Υπάρχει, ναι, πάνε. Τα χριστιανόπουλα θα πάμε μέχτερα, Να πούμε μήνυμα που δίνει τη χαρά. Μας με ολική, και εμείς με Υπάρχει αυτό της... Πάνε και εκκλησία την Κυριακή. Υπάρχει, ναι, πάνε. Ακόμα και τώρα βλέπεις τα παιδιά ότι στην επαρχία πηγαίνουν και ένα κατηχητικό σχολείο Μετανιώστε Μετανιώστε είστε, είστε ζωντανοί νεκροί Η Μονογιού είναι ακόμα Συνεχίζουμε να ακούμε την βουλευτήνα της νέας Δημοκρατία που μας είπε να μετανιώσουμε γιατί είμαστε ζωντανοί νεκροί. Η Ελένη Μονογιού είναι εδώ, η Κατερίνα Μονογιού η κανονική μπλέκονται όλα αυτά από τη Λουκάου στη Μονογιού, ένας Φλωρίδης δρόμος, ο οποίος Φλωρίδης είναι υπουργός δικαιοσύνης ε, στη κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτος μέλους ε, και ε, είναι και επιστήμονας και ε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τη νεολαία και πως πρέπει να Όχι μόνο και στο σπίτι, προφανώ και στο σχολείο και από την κοινωνία και, και, και είναι πολύπλοκα πια όλα αυτά τα θέματα. Και βγαίνει λοιπόν ο κύριο Φλωρίδης, υπουργό Δικαιοσύνη, έχει σημασία και μιλάει για το ξύλο. Εμεί έχουμε μεγαλώσει σε πάρα πολύ φτωχέ οικογένειε. Και όταν μιλάμε για φτώχεια, μιλάμε να είναι μέρα που να μην έχει να φας. Αλλά το γεγονό ότι οι γονεί μα ήταν φτωχοί δεν σημαίνει ότι μα είχαν παραμελήσει. Αντίθετα, μα είχαν πάρα πολύ αυστηρά. Και ξέρετε τι λέγανε οι γονείς μας. Ότι για να βγούμε από τη φτώχεια, να γλιτώσουμε από τη φτώχεια τη δική τους και τη δική μας, εμείς έπρεπε να μάθουμε γράμματα. Και το πρώτο που έπρεπε να μάθουμε στη ζωή μας ήταν να σεβόμαστε το δάσκαλο. Και αν ο δάσκαλο μου, ο πατέρας μου μάθαινε το ο δάσκαλος ε, μου έριξε κάνα χαστούκι, ο πατέρας μου έριχνε άλλα δέκα, γιατί μου έλεγε, να σε δίρει ο δάσκαλος, κάτι κακό έκανες». Ο, δάσκαλος μου, ο πατέρας μου μάθαινε ότι ο δάσκαλος ε, μου έριξε κανένα χαστού ο πατέρας μου έριξε άλλα δέκα γιατί μου έλεγε να σε δείρει ο δάσκαλος, κάτι κακό έκανες. Μέχρι τώρα έχουμε ή κατηχητικό ή ξύλο. Νομίζω και τα δύο, ο συνδυασμός και των δύο μπορεί να, μπορεί να λειτουργήσει και να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα παθογένειας που συναντάμε, ειδικά τον τελευταίο καιρό, απασχολούν καθημερινά τα μέσα ενημερώσεως, Την Ατζέντα, όπω λέμε, τη δημοσιογραφική και την αλβέβα, ξύλο πέφτει και σε διεθνέ επίπεδο, και όχι μόνο ξύλο και βόμβε. Οπότε, λογικό όταν αυτά συμβαίνουν στον πλανήτη, όταν αυτά συμβαίνουν στη χώρα, όταν αυτά συμβαίνουν μέσα στα σπίτια, τα παιδιά να προσπαθήσουν να βρουν διέξοδο με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, με του νόμου τη ζούγκλα και με τι αξίε τη ζούγκλα. Οπότε, είτε κατυχητικό είτε ξύλο, αν δεν λυθεί το ουσιαστικό, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο. Όλα αυτά αναπτύσσονται. Δεν πρόκειται να λυθεί κάτι παρά μόνο θα έχουμε γραφικέ δηλώσει υπουργών, βουλευτών για το κατηχητικό και για το ξύλο. Έγινε άνθρωπο όμω ο Φλωρίδης που έτρωγε ξύλο τότε, μία, ο δάσκαλο δέκα ο πατέρα του. Και σωστό άνθρωπο και δεν έχει προχωρήσει σε ανέντιμε δηλώσει όπω αυτή που κάτω από τι γραμμέ των Ντεμπόν περνάει ο φυσικό αγωγό και μπορεί να ανατιναχθεί όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, και εκεί όπω έχει, έχει υποθεί πολλέ φορέ. Κάτω από εκείνο το σημείο περνά ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου της χώρας, όπου εάν εκεί δεν, δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα ναι, να, να σκάσουν το χώμα, τον αγωγό μάλιστα. και μάλιστα. να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα. Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε. Πάντως, ε, ε, τι να κάνω εγώ τώρα. Κάτω από το χώμα υπάρχει ο αγωγός του φυσικού μάλιστα. αερίου, που αν σκάσει θα καεί όλη η Για λέγεται, με άδονη θα... και εγώ όταν όλοι Λάρισαν, η εκδοχή είχε μελετήσει. Δεν τα λέγανε έτσι. Με φλωρίδι θα κεγόταν όλη η Ελλάδα. Άγιο είχαμε, ευτυχώ, και δεν, για του γερανούς ήταν όλα αυτά. Και γι' αυτό ξεχερσώσανε και στρώσανε με άσφαλτο τον τόπο του εγκλήματος, για να μην υπάρχουν και στοιχεία, αλλά να μην ανατιναχθούμε. Κυρίω γι' αυτό. Όλο αυτό ωφέλισε και το ξύλο και τα κατηχητικά. Έχουν ωφελήσει μάλιστα μερικοί, όπω η μονογειού που τη μαζεύουν ακόμα οι γονεί Ε, κάποιοι άλλοι βουλευτέ και υπουργοί που επίση δεν έχουμε παράδειγμα ανέντιμη δήλωση, κινούνται πάντα στον δρόμο του Θεού. Έχουν ακόμα εικόνε. Η σοβαρή καταγγελία του άδεντ είναι τα κατέβουν οι εικόνε. Λοιπόν, πρώτον, αυτό το περιστατικό είναι τελείω Δεν υπάρχει. Όσοι νομίζουν ότι θεωρώ εγώ προσωπικά αντιαισθητικέ τι εικόνε, δεν έχουν παρά να μπουν στο γραφείο μου. Για εικόνες, εικόνες. Τι θεωρώ μεγάλο πράγμα προστασία για μένα και, και στο προηγούμενο γραφείο. Και αυτό έχω πολλέ εικόνε γύρω μου. Δεν το, λέω, το πιστεύω. Διότι πρέπει να έχεις δύναμη γύρω σας, προστατεύουμε από, από, από, από το κακό που υπάρχει γύρω μας. Άρα λοιπόν εγώ όχι μόνο δεν θα μπορούσα να πω να φύγουν οι εικόνες, εγώ αν έμπαινα σε συζήτηση περί εικόνων που δεν μπήκα σε κανένα νοσοκομείο, αυτά μόνο να μπουν περισσότερες. Να ανάβουν καντήλια στην Παναγία για να βγαίνουν τα παιδιά του γερά. Στη Βουλή, μέσα δεν υπάρχει ένα εκκλησάκι. Αν μα δώσουν γραφείο, εκεί θα βάλουμε και ένα εκκλησάκι. Να ανάβουμε κερί και καντήλι. Ο Νατσιό είναι αυτό, και αυτό Χριστιανόπουλο, δεν ξέρω αν έχει φάει σφαλιάρες αν το μαζεύει κανεί όπω τη Μονογίου και το Φλωρίδη. Εδώ προεκλογικά, πριν τι εθνικές εκλογέ, έλεγε ότι τα γραφεία του θα τα κάνουν εκκλησάκι. Φαντάζομαι το έχουν κάνει. Είναι κλεισάκι μέσα στη Βουλή, περνάει όποιο θέλει, ανάβει ένα κερί. Κατυχητικό, την ευλογία του παπά, αντίδωρο, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχουν στήσει εκεί πέρα. Παγκάρι σίγουρα, γιατί όλα αυτά πάνε με παγκάρι, χωρί παγκάρι δεν γίνεται. Αλλιώ δεν μπορεί να κοροϊδεύει ένα τσιό, να, να έλεγε στου ψηφοφόρου του θα φτιάξουμε κλεισάκι και να μην το έχει φτιάξει μέσα στα γραφεία. Δεν απαταιώνα να παίζει με τέτοια θέματα. Θεομπέχτη, το ακριβώ αντίθετο. χριστιανικό κόμμα, uh, ο ίδιος καθηγητής νομίζω και θεολόγος, οπότε σίγουρα θα υπάρχει εκκλησάκι μέσα στη Βουλή αποκλείεται να μην υπάρχει. Να κλείσουμε αυτό το θέμα των χριστιανόπουλων ως εξή. Και πάνω απ' όλα, πατρίδα, θρησκεία οικογένεια, πάμε! Πάμε όλοι μαζί! Υπάρχει το ιδανικό και το ιδανικό είναι ένα Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών Özgürlük elinde özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen ordaysan doratta Baba Özgürlük elinde özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen ordaysan doratta Özgürlük elinde özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen ordaysan doratta Έτσι κάπως κλείνει το θέμα με τα Χριστιανόπουλα και με τις λύσεις που προτείνουν στο δημόσιο λόγο και προτείνονται στο δημόσιο λόγο από πολιτικούς και δημοσιογράφους για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα βίας των ανηλίκων της νέας γενιάς γενικότερα. Ρεαλιστικές λύσεις, πρωτότυπες, ποτέ δεν τις έχουμε ξαναδεί. Ο 4000 δηλαδή, το 2024, η παλιά καλή ελληνική ταινία... Θα γίνει ένα... θα λάβει ένα γεγονό το απόγευμα. Θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονότο που έλει ο ο Χρήστο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, βρήκε λίγο χρόνο από την προεκλογική του εξτρατεία και θα βραβεύσει στο πλαίσιο κάποιον βραβείων που, βραβείων που δίνει... ενός βραβείου που δίνει κάθε χρόνο ο Δήμος Αθήνας, είναι το περίφημο βραβείο για τη Δημοκρατία, θα βραβεύσει τον ελληνικό λαό. για τις αγώνες, τους αγώνες που έχει δώσει για τη δημοκρατία αυτή είναι η επιλογή φέτος δεν θα βραβευτεί πρόσωπο βραβευόμαστε όλοι 10-11 εκατομμύρια και όσοι ζούσαμε στη Χούντα γιατί είναι για τους αγώνες που δόθηκαν για να πέσει η Χούντα και από τότε και μέχρι τώρα νεκροί ζωντανοί όλοι παίρνουμε ένα βραβείο Ο κύριο Δούκα θα το δώσει, αλλά δεν θα πάμε όλοι, θα χωρούσαμε. Και καλά, η ζωντανή μπορούν να χωρέσουμε, αλλά είναι νεκροί. Πώ θα του πάμε, και σκέφτηκε να πάει η Κατερνά Σακερα... Σακελαροπούλου, η πρόεδρο τη Δημοκρατία, να παραλάβει το βράδυ. Όλα αυτά θα γίνουν στο Άτου Ατάλου, το απόγευμα. Δεν βραβεύει σε ένα λαό που αγωνίζεται. Πώ τον βραβεύει σε ένα λαό που αγωνίζεται, Είναι αυτονόητη υποχρέωση του λαού να αγωνίζεται, όχι για να πάρει βραβείο ή μετάλιο, το Δούκα. Αγωνίζεται για να υπάρχει όσο οντότητα ένα λαό είναι σύμφωνο με του αγώνε που δίνει. Ο λαό αγωνίζεται και θα αγωνίζεται για αξιοπρεπή ζωή, για αξιοπρεπή παιδεία, για πολιτισμό, για υγεία, για εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Που όλοι αυτοί που δίνουν τα βραβεία τα Για προστασία των ευάλωτων, των ασθενών, των μειοψηφιών. Το βραβείο αυτό ευτελίζει του αγώνε του ελληνικού λαού. Αυτό το βραβείο που θέλει να δώσει απόψε. Ο Χάρη Δούκας, ο Δήμαρχος πατάει πάνω σε αγώνες για τη δική του προβολή. Δεν τον νοιάζει καθόλου. Ούτε δημοκρατία, ούτε οι αγώνες το κάνει για να προβληθεί. Μικραίνει τους αγώνες που έχουν δοθεί και είναι πάρα πολύ σε αυτόν τον τόπο και τους φέρνει στον πόη του. Η βράβευση ενός λαού επειδή αγωνίζεται ισοδυναμεί με τη βράβευση ενός ανθρώπου επειδή αναπνέει. Γι' αυτό είναι η λυθιότητα αυτή η εκδήλωση σήμερα το βράδυ. Η λυθιότητα και φεδρότητα από τον Δήμαρχο τη Αθήνα, την οποία συμπράττει η Πρόεδρο τη Δημοκρατία, επικυρώνοντα με την παρουσία τη τη φεδρότητα αυτή. Την κορυφαία φεδρότητα που έχουμε δει του τελευταίου μήνε. Μα έχει συνηθίσει άλλωστε η Πρόεδρο σε τέτοιου τύπου συμπεριφορέ μετά τα λουλούδια στο καμένο βαγόνι των Ντεμπών. Από εκεί και πέρα όλα μπορούμε να τα ακούσουμε και να τα α, παρακολουθήσουμε. Ως λαός συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για να ζούμε όπως αξίζει στον καθένα, για να έχουμε ειρήνη στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να δημιουργούμε, να απολαμβάνουμε τα δημιουργήματα, τους κόπους, για να χτίζουμε μέρες φωτεινές και πρόσωπα με λαμπερά χαμόγελα. Και το κάνουμε χωρίς να θέλουμε βραβεία. Δεν χρειάζεται καν ένα βραβείο και καμία παρακίνηση μέσω των βραβείων για να λειτουργήσουμε. Εμένα εδώ που σας μιλάω εξαιρέστε με αυτή τη βλακία τη φιέστα το βράδυ, τη φιέστα τη ανοησίας δεν θέλω αυτό το βραβείο, δεν θέλω να με αφορά το βραβείο αυτό Που θα δώσει ο Δούκα στην κυρία Σακελαροπούλου, δεν θέλω να συμπράξω σε αυτή την κομμωδία. Τόσε και τόσε συμπράττουμε κάθε μέρα, σε αυτή δεν θέλω καθόλου. Θα αγωνίζομαι για τη δημοκρατία και εγώ μαζί με άλλου. Για πραγματική δημοκρατία όμω, με ουσιαστικά δικαιώματα που δεν θα έχει καρικατούρε που δίνουν και παίρνουν στη βραβεία, αλλά καθημερινού μαχητέ, με άποψη, ανώνυμους και επώνυμους αγωνιστέ μια δίκαιη, πραγματικά λαϊκή δημοκρατία. <Τι> το και βόλια για όλου του κόσμου το ψαμί, το φως και το τραγούδι. Κάτω απ' τη γλώσσα του κρατή, τους βοβούς και τάς, Ο Ρίτσο είναι βραβείο, ο Θοδωράκη είναι βραβείο, το τραγούδι αυτό είναι ευραβείο Και ήμασταν αβράβευτοι τόσα χρόνια και κυρίω όσοι ζούνε και πολέμησαν τη Χούντα για να πέσει να έρθει δημοκρατία με όλα αυτά που ζούμε, ήταν αβράβευτοι και δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Πώ ζούσαν, πώ πορευόντουσαν. Και ήρθε ο Δούκας, το σκέφτηκε ο δήμαρχο που ήταν τρει μήνε δήμαρχο και μετά σκέφτηκε να φύγει να πάει να γίνει πρωθυπουργό. Με τέτοιο ενδιαφέρον απέναντι στη δημοκρατία, ο Χάρη Δούκα υπολόγισε πολύ την. άποψη των πολιτών. Γιατί η δημοκρατία είναι αυτό. Το κράτο του Δήμου. Και του έλαβε υπόψη. Και τώρα δίνει και το βραβείο και πάει η κυρία Σακελαροπούλου να το παραλάβει. Και από σήμερα το απόγευμα θα είμαστε όλοι βραβευμένοι. Γιατί η δημοκρατία δεν θα είμαστε αβράβευτοι. Τίποτα τελευταίοι, όπω είμαστε μέχρι τώρα. 2-11-10-80-8-80. Ποιο θέλει να χαρεί, να συγχαρεί, ε, όλους μας ή που θα πάει στην εκδήλωση του ΑΤΑΛΟ να παραλάβει το βραβείο. RadioPapakiParaPolitica.gr το mail εδώ του σταθμού, το βλέπω εγώ όσα σας στέλνετε. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο και πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λόγου. Καλώς τον. Καλώς με. Άκου να δεις. Θα σου πω τρία πράγματα σήμερα. Το ένα είναι μήνυμα προ τον Άδωνη. Εικόνε προχθεσινέ από την εφημερία στο Λονδίνο, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου ήταν γεμάτο ράτζα. Εγώ στην Αγγλία, αν διαλέγει αυτό ότι υπάρχουν πέντε και κάνουμε breakpointing μερικά σημεία από τα δημόσια συστήματα, γέννησα δύο παιδιά και δεν πλήρωσα ούτε ένα σέν τη λίρα. Ε, καλά, στην Ελλάδα δεν είναι ότι πληρώνει κιόλα, θα δίνουν και πίσω. Έχει να παίρνει. Ναι, παίρνει και δύο χιλιάριγαν. Ορίστε, παραπάνω και δεν πλήρωσα ούτε για τι εξετάσει όταν ήμουν έγκυο. Ούτε όταν γέννησα. Oh, Μήπω θε να το θυλάζουμε κιόλα. Τι θε τώρα, και... Να τον ραντέψω άμα ξυπνάει μου... το βράδυ. Έλασε παρακαλώ μου... τώρα με τι παράλογε απαιτήσει. Και μου δίνανε και δωρεάν βιταμίνε για μένα και για τα παιδιά να... για τέσσερα χρόνια μετά την εγκυμοσύνη. Μην του βάζει δεν το έχουν σε τίποτα να συνάψουν σχέσει με κάποια φαρμακευτική <laughs> που θα βγάζει βιταμίνε με απευθεία ανάθεση. Άστο. Είσαι πολύ μπροστά. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Ε. Δεύτερο. Είπε ο Θήμιος πριν ότι χάσαμε την πρωτιά στο χρέο και θα είμαστε δεύτεροι. Και ξέρω ότι να πολύ για την ότι θα είναι λέει Ιταλία φέτος Η Ελλάδα μετά από πολλά πολλά χρόνια και πριν από την κρίση ακόμα θα είναι η χώρα της Ευρώπης που δεν θα έχει το χειρότερο χρέος Θα έχει η Ιταλία ε, Αλλά ασυντα. εμείς, εμείς χαμάμε γιατί ο άντρας μου είναι Ιταλός και τα παιδιά μου είναι Ελληνοϊταλάκια και έχουμε πρωτιά και δεύτερη θέση Είχα, θα... Ωραία ε, ε. Έλα από στόλε επίτηδε, να μου το σηκώνει. Ναι, εγώ δεν μου σηκονόταν απλά. Σε λίγο τρία χτυπήματα έχουν αλλάξει τα χρόνια. Τέλο πάνω, για πε. Τι διάβαζα δε τον οδηγητή. Τρειπλέ εξετάσει να μα βάλουν. Αυτή δεν ξέρω τι λέει οδηγητή. Δεν ξέρω τι λέει η προπαγάνδα του, ότι να είναι τώρα. Έλα τώρα σε παρακαλώ. Εδώ έχουμε ένα πειρακάκι, σε παρακαλώ. Είναι σφηχτό και σκληρό. Θα σε έπεσε. Θέλω να μα βάλουν τριπλό τον Ελλήν, θα μα πεθάνουν, σε νόμο. Ναι, γιατί άμα αντίχετε. Εμεί δεν αντέχουμε. Να γίνει ένα σερβor μαθητών. Ό συζητήσουμε να αντέξουν καλύτερα. Ούτε δόντια αποκάλυψη να είμαστε δηλαδή. Η πιο άριστη. Πώ θα γίνει η επόμενη κυβέρνηση των Με τα σουρνάρια, τα τουγάνια, όλα. Έτσι να κάνουμε. η οι μας είμαστε μάλλον κατώτεροι φίλων. Καλά, δεν το κάνουν οι αριστερού. Στου όλου θα το κάνουν, από το κατάλαβα. Α, δεν γίνεται να δαχθώ είτε Συγνώμη, τι να σε κάνω τώρα. Λυπάμαι, bro. <συλίξε> Αποστολής, μόνα μη. Εγώ. Κόμμαν Έλα ο Σαλός Μάγειρας είμαι, ήρθα, ήρθα, ήρθα, ήρθα, ήρθα ένας από το τηλέφωνο. Α, να δώσω... Ωραία τα είπαμε, χάρηκα που τα είπαμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ αδελφού. χαρά, γεια. Έλα ρε Γερομπισπίκη. Έλα, μου γυάλισε τώρα, Μικρούλα, ρε. ναι, μου γιάλισε. Τι έγινε με τη Μικρούλα Γερομπισπί Κατά δε, κατά! Έτσι, έτσι, έτσι Θα την καταφέρει, θα την βγάλει, πρόεδρο. Ακουλέει, αν και δεν είμαι σου απαράδεκτο, αλλά έλα τώρα. μπορώ να γίνω επαρκώ απαράδεκτο όπω και εκείνη για να την βγάλω, ναι. Γιατί ψηφίζουμε για πρωθυπουργό, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Έτσι, πήγε να την ψηφίσει το κόρι και να το στηρίξει, έλα τώρα. Ε, λοιπόν, ε, βέβαια, γιατί αν μα έλειπε κάτι, τι μα έλειπε, Ένα μίτσο με φουστάνια. Αυτό ακριβώ. Να μην πούμε και τα άλλα, τα προσώτα που διαθέτει. Λοιπόν, για άλλο σε πήρα, να σου πω. Τι γίνεται τι τελευταίε μέρε με το Soundcloud και δεν υπάρχουν τα τράξ σα και εκπομπέ σα και έχουμε αφήξει τη διαφήμιση από το YouTube. Ακούτε τη διαφήμιση. <Ρίως> <Ρίως> ναι, ναι, καλά, καλά. Mm. Αλλού αυτά. Ε. Το Soundcloud κάτι έχει πάθει και έχει μόνο τρία τελευταία επεισόδια του Σεπτεμβρίου τώρα. Και εμεί που είμαστε τη παλιά σχολή και ακόμα τα χριστιανά επεισόδιο να το σπρολάβουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι. Θα, Για κάντε κάτι. Θα το δούμε, έγινε. Ευχαριστώ. <Ρίως> Κύριε Μπαρμπαγιάννη, γεια σα. Γεια σα. Κύριε εσεί. Ναι, είχα απογοητευτεί, αλλά εχθέ είδα ότι μιλάνε οι πνευματικοί άνθρωποι αυτού του τόπου. Ενώνω τη φωνή μου με τη μεγαλύτερη ζωή συγγραφέα αυτού του τόπου τη Ότρι Ανταφίλου. Η <Ρίως> ότι το κουκουέ παραμένει παράγοντα Ανομαλία έχοντα διαβρώσει τον συνδικαλισμό, την παιδεία και τον πολιτισμό γενικότερα. Σου τορκήζαμε ότι έχω γέλο. και μαζί με τι ότρια τα εγώ ο ποφίω τη Δέκα Απευθύνω έκληση προ κάθε αρμόδιο να φροντίσει στο κουκέ να απολογηθεί επιτέλου για τα ιστορικά του εγκλήματα. Μισό λεπτάκι όταν λέμε ονομασία εννοούμε κούνομα. Να είμαστε καθαρή. Αυτό. Σταθεί άλλο ενώμαρι όλοι μου νηκουμούνια όλα κουνούμα. Εδώ ελληνωμένο τη τετάρτη στι εκλογέ τη σωκοματικέ του ΣΥΡΙΖΑ. Από χτες έχουμε και άλλον έναν υποψήφιο, αξιόλογος κι αυτός, όπως και οι υπόλοιποι, είναι ο ευρωβουλευτής πια, Νίκος Φαραντούρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται σήμερα να προχωρήσει μπροστά. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Η μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη έχει να ακολουθήσει μόνο ένα δρόμο, μπροστά. Στην πάντα! Μπροστά σημαίνει εργαζόμαστε σκληρά για τι αξίε και τα δυναμικά μα. Ω πότε εσεί οι καπιταλιστέ θα πατάτε πάνω στα βασανισμένα μα στίφια! Μπροστά σημαίνει πείθουμε με πράξει. Αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε. Και φέρνουμε ξανά κοντά μα όσου πικράναμε. Είμαστε κυριολεκτικά περικυκλωμένοι Ο από το αντισύριζα μέτωπο. Μα μισούν! Ανακτάμε τη δύναμη και την εξωστρέφεια ενό σύγχρονου αριστερού Πράσινου Ευρωπαϊκού Κόμματο. Αέρα κοπανιστό και πράσινα άλογα. Αυτό απαιτεί η βάση μα. Αυτό ζητάει η κοινωνία. Τον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Ρέκανε άκρη! Ο ΣΥΡΙΖΑ με το βλέμμα μπροστά μπορεί να εγγυηθεί τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια στην εργασία και την κατάργηση των ανισοτήτων. Άρα τα παπάρια του. Καταθέτω λοιπόν την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Χια! Yeah! Σε ευχαριστούμε! Σε ευχαριστούμε για όλα! Με όραμα. με πίστη. Αμήν, άμα Πιστεύω στο κόμμα μας, μα πάλα απ' όλα πιστεύω στην πατρίδα μου και στο λαό μας. Είναι τιμή Να για αυτή τη χώρα. Πιστεύω στη μεγάλη λαϊκή ευρωπαϊκή παράταξη τη πρόοδου. Αυτέ τι κουταμάρε, έλεγε ο Τσίπερας. Σε μια αριστερά αποτελεσματική γεμάτη εξωστρέφεια και αυτοπεποίθηση. Αυτή που κράτησε τη χώρα όρθια στι πιο σκοτεινέ περιόδου. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, να κάνουμε τα όνειρα πραγματικότητα. Πα, π, π, π, π. Να προχωρήσουμε στην περιφερειακή συγκρότηση και ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του κόμμα μα σε μια μεγάλη δημοκρατική Προοδευτική παράταξη, από την αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο Ένα κόμμα, σούπα που τα, τα λέει όλα και δεν λέει τίποτα Μια πατριωτική αριστερά, με αυτοπεποίθηση Υιούλιο! Που θα εμπνέει σεβασμό στους αντιπάλους και ενθουσιασμό στους πολίτες Υιεστήκα, Και έτσι να ηγηθούμε μιας νικηφόρου εκλογικής πορείας Των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων με τον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά, ποιο μπροστά, ποιο μπροστά Ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά Είναι το ε, βιντεάκι που το σποτάκι που μας ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, ο κύριος Φαραντούρη εδώ σε ραδιοφωνική εκδοχή, το μεταξύ διάλεξε ένα σύνθημα που είναι πολύ πρωτότυπο. Δεν το είχαμε ξανακούσει και από κανέναν. τον μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται σήμερα να προχωρήσει μπροστά. Η δέσμευσή μου σε όλους τους Έλληνε είναι ότι με το ΣΥΡΙΖΑ Κανείς δεν θα μείνει πίσω. Είμαστε εδώ να πάμε όλοι μπροστά, ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Ευτυχώ αυτή τη χώρα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική συμμαχία. Ξανά λοιπόν μπροστά, με την αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Όλοι μαζί θα πάμε μπροστά, ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Είναι ο πιο σαφή τρόπο. Να δείξουμε ότι με αραγέ μέτωπο εμεί προχωράμε μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Όλοι μαζί θα οδηγήσουμε την Ελλάδα μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Πώ το σκέφτηκε αυτό, παράξενο. Δηλαδή, πρέπει να κουράστηκαν πάρα πολύ στο επιτελείο. Μέρε, νύχτε, θα σκεφτόταν πια ο σύνθημα να λανσάρουν. Και βρήκαν τον μπροστά. Δεν έχει υποθεί ποτέ ξανά από κανέναν πρωθυπουργό, από κανέναν πρόεδρο Κανεί ποτέ δεν έχει χρησιμοποιήσει τη λέξη. Μπροστά. Θα πάμε και εμείς μπροστά εδώ με το Λαό. Έλα, μωρίκα. βλέπω όχι να θυριακόσιμαι. Έλα, ρε, Τζιμ. Γιατί με βγάζεις, παλιό, μαλάκα, δύο, φορές πάρει. Γιατί σε μαλάκας. Α, θα σου πω, ο ΣΥΡΙΖΑ, έμαθα, έβγαλε τραγουδάκι. Ο μας, ο ΣΥΡΙΖΑ, φλόγα μέσα Έβγαλα και εγώ ένα τραγουδάκι. Θα τα ακούσεις. τρελό. Αποστολή αδερφέ μου κο αδερφέ μου Που σκότε και μου Φύγε από τα τώρα Πριν σε πάρει κάτι φορά Βρε, για από τώρα Πριν σε πάρει κάτι φορά τα το χωρισμός Κλουράγους, Καρανικας, μου, Τι Τραβά τώρα Μητσοτάκη. Να σε κάνει Είσαι το αρέσει, Καλά ε; Δεν δάξει; You can be a star. <laughs> Τι, Μαρίνα, Σάτ, και πήγαινε, στη να δεις, παιδί μου. Μου κάνει στον πήγαινε να Eurovision να μου; Μου κάνεις τον ταρίφα; να δεις μέρα. <laughs> Που σκοτώ σουύνελο στην Eurovision δεν έχουμε δει. Είμα. Λάκα, εδώ με για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έβγαλα επειδή χουσάρω το Στεφανάκο μου και είναι και ερωτικό παιδί, και εγώ το γιατί δεν έχει Του λέω και, και μαλακά, να σε κάνει υπουργάκι". Και καλά Όχι και λέω. Δεν πάει, θες, ότι ο θα πάει στο Μητσοτάκη. σε ένα χρόνο θα είναι στο Μητσοτάκη. Δεν βάζω με Άμα θες βγάλτο Ή αυτό θα κάνω Λοιπόν, τα ρήφε, ο Μητσοτάκη δυνάμωσε την πολιεθνική και έφερε και τα Ιωταχή να κάνουν μεταφορικό έργο. Σήμερα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο εκδεσιακό κέντρο περιστερίου ψηφίζουμε. Εγώ θα ψηφίσω το θύμιο. Όμω, όποιο δεν θέλει να τον ψηφίσει, Παναγιώτη Μαυρίκη. Παρόλο ότι είναι πολιτικό αντίπαλο, είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ καλό συνδικαλιστή κυρίω. Ευχαριστώ πολύ. Ευτυχώ που λε την ψηφίζει για να κόψουν ελάσπι, οι υπόλοιποι. Δε Λέω να βρίζω, εγώ λέω. Εσύ έχει άποψη, όντω έχει άποψη, περιφερόμενη βέβαια. Έλα! Έλα, Μωρή! Τι κάνει! Καλά! Μ' αρέσει που δεν με βγάζει γιατί θέλω να μιλάμε οι δυο μα. Αφού δεν παίρνει, τι δεν σε βγάζω! Ε, παίρνω, σε πήρα και χθε από τη δουλειά, αλλά δεν το σήκωνε. Ε, ε, δεν το σήκωσε, δεν με βρήκε, Όχι, δεν σε βγάζω. Μωρό μου, μου λείπει και τώρα που θα έρθει το καλοκαίρι. Θα σου περάσω Θα έρθει από τη δουλειά, θα περάσει. Όχι, ενώ αυτό που σου λείπει θα σου περάσει. Δεν, όλα καλά, θα ε, με ξεχάσει. Θα έρθει να ψωνεί. Δεν ψωνεί το Να σου το πω ξανά με μπει. βόλτα. Και okay, πώ θα βγω, Αντρέπομαι τέτοια. Είμαι από την Αβερή και μετά να σε πάρω τηλέφωνο στην εκπομπή και να μου πει ότι ήμουν αυτό που ήρθε. Α, και έτσι, α ωραίο, βρώμικο. Έχει κάνει και σενάριο, Μ' αρέσει. Θες να το κάνουμε. Θα το, ποιο, Αυτό, να έρθω, Ένα ε, έρθει στο σούπερ μάρκετ να σε εξυπηρετήσω, Να μην ξέρω ότι είσαι εσύ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Έλα, Μωρό, μου ξέρω ότι σα αρέσει. Έλα, Γεια. Εδώ η Ελληνοφρένεια και οι διάλογοι πολύ ωραίοι. η μεστή και ουσιαστική διάλογη του Αποστόλη με το κοινό σε όλα τα επίπεδα χτες το βράδυ όσοι βλέπατε οθόνες είτε κινητού είτε τηλεοράσεων θα βλέπατε τους, το βομβαρδισμό που το Ιράν εξαπέλυσε τώρα με τη σειρά του κατά του Ισραήλ πολλές βόμβες πέρασαν το περιφημό του Ισραήλ δεν είναι και τόσο άτρο, όπω μα τα παρουσίαζαν και βλέπαμε να σκάνε στο έδαφος, σε κτίρια, δεν, έχει ανακοινωθεί, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία και δεν νομίζουν να ανακοινωθούν, το μόνο που ανακοινώθηκε είναι ότι θα απαντήσει τώρα το Ισραήλ με πολύ δυναμικό τρόπο η κλιμάκωση, αυτό που εδώ και καιρό όσοι διαβάζουμε, συζητάμε και φοβόμαστε ε, συμβαίνει, έχει κλιμακωθεί ήδη όλο αυτό, πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή Βεβαίω κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους γιατί κάποιοι πάντα κερδίζουν από αυτά Και είναι αυτοί που έχουν ως Ευαγγέλιο την περίφημη πολεμική οικονομία ε, λόγω κρίση γενικότερης του καπιταλιστικού συστήματος ε, δεν μπορεί με την άλλη οικονομία να τα βγάλει και τόσο πέρα το στρίβει σιγά σιγά στην πολεμική οικονομία αυτό σημαίνει βόμβες, πόλεμο, φέρετρα, θανάτους ε, η βαρβαρότητα που ξεκίνησε από το Ισραήλ έχει ξεκινήσει δεκαετίε. πέρυσι 7 Οκτώβρη ξεκίνησε με την εισβολή στη Γάζα Ε, προκαλεί τη βάρβαρη απάντηση τώρα των μουλάδων λογική εξέλιξη ε, οπότε αποτέλεσμα αυτής τη είναι όλα αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα και αυτά που θα ζήσουμε ευτυχώς ως βραβείο εμείς εδώ σε αυτό το τόπο μετά το Ρίτσο έχουμε και το Βάρναλι Τελίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια Κούτσα μια και κούτσα δυο στη ζωή στο ρηματιό. Με ροδούλοι, ξενοδούλι, δερνανούλοι αφέντες δούλι, Ούλοι, δούλοι αφέντικο και μ' αφήνα νηστικό Και μ' αφήνα νηστικό χωρικά το χώρη. ανηφορικά κάτι και με κάμα και βροχή ως που μου βγαίνει η ψυχή, είκοσι η χρόνο γομάρι σήκωσα όλο το ταμάρι και χτισα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά Αιδε σύβολο εονιο, θα θανάποδα ο Αιδε φήμα, αιδε ψώνιο, αιδε σύβολο εονιο, αξιπνίσις μονομιασ, θα, θα Επειδή και στο πρώτο μέρο λέγαμε για τα βραβεία, για τη δημοκρατία, θα αγωνιζόμαστε για δημοκρατία, το είπαμε και πριν, χωρί πολέμου όμω και χωρί αυτά που δημιουργούν του πολέμου: το κέρδο και τα συμφέροντα. Αυτά δημιουργούν του πολέμου. Δεν είναι οι θρησκείε, δεν είναι η φύση του ανθρώπου, όπω ακούμε και λένε, δεν είναι η τρελή εδώ και εκεί. Όσο υπάρχουν αυτά, το κέρδο και τα συμφέροντα, θα ματοκυλιούνται οι άνθρωποι. Θα αγωνιζόμαστε λοιπόν, ώστε το κόκκινο να μην στη γη αίμα, αλλά ψηλά τα κόκκινα λάβαρα τη ελευθερία και τη συνύπαρξη. «Υχάεται θύμμα, χάειται ψώνιο, χάειται σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις, μόνο μοιάς θα έρθε νάποδα ο δουμιάς. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει, 其實 έχει πλάσικο κινήσει, κι άλλος ήλιος έχει βγει στο άλλη θάλασσα άλλη γη». «Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει», έχει πλάσικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει Σ' άλλη θάλασσα αληγή. Κοίτα οι kinisi, έχουν Έχει πλασικό κινήσει. άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα αληγή. Τα οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό έχει Τα άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσιο. Άλλος ήλιο έχει βγει. Σαν τη θάλασσα, άλλη γη. Άιδε. Θύμα, Άιδεψόνιο. Άιδε σύμβολο. Αξιθμίσει μοναμιά. Παθαναποδάο του Νιά. Άιδε. Στην ταινία η κυρία μα η Μαμή. Η Βασιλιάδου κάνει ένα ξεμάτιασμα σε κάποιον εκεί από το χωριό και του λέει διάφορα. Και στο τέλο του λέει: Όλα τα είπα. Κυρτάδε μου, αν δεν πιάσει, δεν φταίω. Εγώ τα είπα όλα όμω. Λοιπόν, και εμεί σήμερα τα πάμε όλα. Τι λαϊκές δημοκρατίε, τι κόκκινα λάβαρα τη ελευθερία και τη συνύπαρξη, τι κέρδο, τι συμφέροντα, όλα τα πάμε. Οπότε σα αποχαιρετούμε με το τρίτο μέρο του λαού. Δείτε το ω ξεμάτιασμα. Διαφημίσει Γιώργο και εμεί τα υπόλοιπα αύριο. σα. Γεια σα πω τι κάνει, καλά είσαι Καλησπέρα φίλε, καλά, μια είσαι Μπρά, μια χαρά. Θα ήθελα να κάνουμε μια καταγγελία. Βέβαια, σκουκουλήσα. Πάμε. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να το σύντροφο κουτσούμπάμα γιατί χώρα σε Πάλι για να Δεν Ζεϊπέκικο. έχει αφήσει χώρα για ζεμπέκκο για κανόν. Δηλαδή μονοπωλλο κουτσούμπα στα ζεμπέκια και δεν προχωράει ο σοσιαλισμό. Θα κάνουμε όλο το ζημπεκικό μα. λοιπόν αυτό να πάμε. και άλλου θέλω να καταγγελώ ότι για να χωρέψει εμποπακτικό πρέπει να έχει φάει πολλά λεφτά από το κράτο. Πρέπει να έχει πάει 30.0 ανδευγή στα στην τράπεζα. Αλλιώ το <χωρέψεις> η λογική λέει αυτό. Και να έχει η γρασία του σπίτι σου και να έχει παλιού καναπέδε από τη Νοβα... Όχι από την Νοβάρτη, την άλλη, την ΣΕΤ που έχει κλείσει. Ναι, ναι, Πώ ναι. πήγε η Νοβάρτη τώρα <χωρείς> στο στόμα μου. Ναι, ναι, ναι, Κακός ναι. συνειδημό. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Έσω θα φύγει το ηφαίστειο τη Σαντορίνη από τη βαρύτητα των Πού θα πάει, παιδί του. μου, το ηφαίστειο, είσαι με τα μυαλά σου, έχουμε Φιχάει πει άλλα κι άλλα. Τώρα θα φύγει και το ηφαίστειο θα πάει στο Ευρωκοινοβούλιο, μου δεν αντέχω άλλο την Καϊλά. Να φύγουνε, πήραυλοι τουρκικά σχολεία. Να φύγουνε, να φύγουνε. Και να δώσω τώρα για τα σχολεία, για του μαθητέ. Το απροσδόκητο είναι και ένα YouTube. Στο οποίο ο Κασιμάτη Γιώργο έχει μιλήσει μαζί μου για το τρίγωνο Βερμούδων λεπτομερό. Να το Τόσο λεπτολόγος είναι. Τόσο λεπτολόγος όσο κανένας. Έλα, για. Όχι σε γοριλάκι. Λάκι. Έλα κοριλάκι. Λάκι, Λάκι, πήγα το μαντράκι. Γεια σας με το χέρι. Τι θες. Μάνικα από τη φωτιά. Έλα κοριλάκι. Λέγερε; ρε. Λέγι. Καλά. Όλα καλά και όλα ωραία, πάντα καλά. Πάντα τι... καλά, αυτά. Έλα. Έλα. Ήρθα. Τι θες καλέ, τι θες. Να σου μιλήσω. Θέλω να σου μιλήσω. Χατζηγιάννης. Θέλω να με μαζί σου σου Ναι, ναι, θα αρεσί. Τέλεια, σπάσε μας τα αρχή διά. Έλα, τσουρέκια, τα βάζω φούρνο, θα φουσκώσουν, ξέρεις εσύ. Θερμοθάλαμο δηλαδή στους 50 και σιγά σιγά θα δουλέψει η μαγιά και θα μας τα κάνεις. Στουμπάνο. Α, αντιστάσεις, ερώτευε. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα. Εγώ ει... χάρηκα. Εινάφιζινάφ εινάφι, με την μαλακιά σου. Ελά, Αποστόλη. Έλα. Αν με πάρουν τηλέφωνο και με ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούω, να πω ότι ακούω τον Αποστόλη τα παραπολιτικά και τον Κότζο, τι μόνε κομμουνιστικέ φωνέ που έχουν στα παραπολιτικά. Με αυτό να πει. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε στο άλλο. Έμαθε έκανα ο Ξαρχάκο. Το δεξιό τον Ξαρχάκο, που κάποτε κατέβαινε και με την Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε. Ναι, ήταν να κάνει μια συναυλία και είδε ότι ήταν χορηγό η εκτέρνα και την ακύρωσε τη συναυλία του. Να. Λοιπόν, αυτό να το βλέπουμε. Το κάποτε τα... ήταν δεξιό βέβαια δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει αυτό που λέει και ο Χαρήλαό. Τα στερνάτιμουν. Μα για καλό το είπα ότι ο Ξαρχάκος που κάποτε ήταν δεξιός και κάποτε ήταν και Δημοκρατία έχει την τεράστια αξιοπρέπεια και τα τεράστια κάκαλα να ματαιώσει τη συναυλία του γιατί ήταν η εκτέρνα. Αντίθετα με κάτι που το παίζουνε καλοί και τους αγαπάει ο κόσμος και Καλησπέρα Αποστόλη. Καλησπέρα. να κάνουμε μια καταγγελία. Φοράω κουκουλίτσα. αγαπούλα Google. Καταγγέλλω το παρακράτο τη δεξιά για τη μονταζέρα του. Δεν βάζεις βάζει, ρε, ολόκληρο στην εκπομπή. Τι γίνεται εκεί πέρα. Και τι σχέση έχει το παρακράτο τη δεξιά με αυτό. Εγώ δεν Παρακούν σε βάζω. Να σε βάλω. παρακολουθεί το πρέντατορ, δεν έχει έρχεται Πάμε στο πιτσοτάκι. Δε, γιατί μήπω φταίει η μαλακία που έχει στο κεφάλι και όχι κάτι άλλο. Δε και αυτό, να εξετάσουμε και αυτό. Τα έχουμε πει αυτά. Η μαλακία είναι υγεία. Δεν είμαστε τίποτα. Η μαλακία. Είναι η γεία! Και ευλογία, εγώ θα έλεγα. Ευλογία, καλό κι αυτό με το λιμάνι στήρι. Σωστά. Ναι, ε, 제... είναι. Ήθελα να πω το εξή, βασικά. Σοβαρά τώρα. Όταν έχουμε να κάνουμε με ουγγανού, όπου δεν πει πτυλόγο, πει πτυράβδο. Δηλαδή. Παρακαλώ, το πίπτη είναι όπω λέμε τα πίπτο, τα παπούτσια, με τα δαχτυλάκια έξω. Χρειάζονται μαλακίε τώρα κι άκου. Δεν γίνεται μαζί σου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, μα λε, δεν γίνεται. Όχι, πώ το λέει το τραγούδι, πατέρα. Σου λέω δεν γίνεται. Πού δεν γίνεται. Να ξαναείμαστε μαζί, πως αποφυλίευτε κι εγώ το μάτι θα γίνομαι Αυτό ακριβώς δικό σου, το σου. Τόσο πόνο. Δεν δίνω τίποτα. <laughs> <laughs> δεν δίνει τίποτα. <laughs> Χάρη στη γυαλίτησα γυναίκα. σου να τη ίσου να τώρα που σε πειραγώ γυρεύει, Τώρα <laughs> που σε πειραγώ Γυρεύω πολλά. <laughs> γυρεύω, γυρεύω. παγαπάω και λατρεύω, γυρεύω. Που και και γυρεύω. Τι έγινε? Όλα καλά. Γεια!